Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, κυριακού Λοκλουβρου, βουλευτή, είτε ο κύριο Σερλίκο Λοκλουβρου, για Έκανε να κλείσει έξω Καλημέρα. Καλημέρα, εντάξει. Χαίρομαι πολύ που τον διασκεδάζετε, γιατί πράγματι όλα αυτά που λέγονται είναι αυταδιασκευαστικά. Ε, ιδιαίτερα όταν ο Ποντίφικα έχει κάνει κινήσει μεγάλου βελνικού στο τελευταίο διάστημα. Ε, χώρια με του πρόσφυγε ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο. Ναι, αλλά Άρα, εδώ υπάρχουν άνθρωποι ο... που δεν ξεχνάνε το φιλιόκβε. Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, είναι αυτοί που είναι πολυμέρειοι. Ζούμε σε προηγούμενου αιώνε και μάλιστα σε πολύ προηγούμενου αιώνε, αλλά τι να κάνουμε. Ε, σε, έχουμε πολλού τέτοιου στην Ελλάδα Άρα, και ιδίω στον χώρο τη εκκλησία. Και όχι μόνο και στον χώρο τη πολιτική θα έλεγα κύριε Κούλογλου, υπό την έννοια ότι βλέπω ότι μια τελευταία κρεμότητα που προσπαθεί να κλείσει Τρόικα πριν φύγει αφορά στα ενεργειακά. Θα συναντήσει τον κύριο Σκουρλέτη σε λίγο και η ερώτησή μου προ εσά είναι η εξή. Για ποιο λόγο αρνούμαστε να κάνουμε πράγματα που συμφωνήσαμε πριν από δέκα μήνες. Δεν ξέρω σε πια να πέρα στα, πέρα στα ενεργειακά εννοώ. Στο σχέδιο της μικρή ΔΕΗς, του Μαυμία και σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρετε ότι ένας από τους λόγου που όλοι αυτοί γίνονται αυτή η ιστορία με τη συμφωνία ή καλυστερίσκοντα είναι ότι είναι λόγω της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν τηρούσαν τίποτα από όσα υπόσχονταν και υπέγραφαν, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσπιστία απέναντι στην Ελλάδα γενικότερα. Είναι αλήθεια αυτό που ε, λέτε, ε, αλλά πιστεύετε ότι και η σημερινή κυβέρνηση ό,τι έχει υποσχεθεί ε, το κάνει. Ε, νομίζω ότι, ότι ό, ό, τα περισσότερα πράγματα τώρα εντάξει κολλήματα υπάρχουν σε κάνα πλευρά. Ξέρετε ότι ιδιαίτερα σε σημεία που χωρούν πολύ δημόσια περιουσία, είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα και θεωρώ ότι είναι λίγο δικαιοδογημένοι η διόπια Καληστέρηση υπάρχει, αλλά η γενική εικόνα εδώ, ο σα μιλάω από το Στρασβούργο. Η γενική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, σε σύγκριση με τι προηγούμενε, έχει τηρήσει σχεδόν κατά γράμμα τα συμπολιθέντα. Μην σα ακούσουν οι σύντροφοι α, να ναι. το λέτε αυτό, μη σα ακούσουν. Ε, α, αυτό έχει γίνει. Ε, αν ξέρετε πώ το κρίνει κανένα, ε, σε σχέση με τα συμπολιθέντα. Αυτή η κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι η άλλη πλευρά ε, θέτει όλο και καινούργια θέματα πέρα από την καλοκαιρινή συμφωνία. Αυτό είναι το μεγάλο. Πώ βλέπετε θέμα. να προχωράει. Έχουμε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ολοκληρώθηκε αυτό ο κύκλος των διαπραγματεύσεων χθε βράδυ ε, στην Ελλάδα. Θα υπάρξει μια εβδομάδα στην Ουάσινγκτον και επιστροφή. Αλλά εξ όσων αντιλαμβάνομαι θα πρέπει εκ των πραγμάτων να δρομολογηθεί κάποιο είδου λύση. Και αυτή η λύση δεν φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να είναι. Η συμφωνία του καλοκαιριού ή το πακέτο τη ολοκλήρωση πρώτη αξιολόγηση σε κοινή βάση όπω το θεωρούν όλοι. Άρα, προ τα πού προεβόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρχε και υπάρχει μια κοινή διάτιση τουλάχιστον από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και Ομισιών πολύ ισχυρή να υπάρξει η συμφωνία έτσι ώστε να συριχθεί η ευρική κυβέρνηση που πορευομαστε αυτη τη στιγμη κοιταξτε καταρχην υπαρχει μια κοινη διαθεση τουλαχιστον απο πλευρα ευρωπαικη ενωση και κομισιον πολυ ισχυρη να υπαρξει η συμφωνια ετσι ωστε να συριχθει η ελληνικη κυβερνηση που αντιμετωπιζει και παραλληλα για το πολύ μεγάλο προσφυγικό πρόβλημα. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Από την άλλη, μεριά, τώρα παίζουν διάφορα πράγματα και μεταξύ των δανειστών. Ε, με την έννοια ότι υπάρχει αυτή η πρωτοθέτηση για το, το χρέο, η στάση τη Γερμανία που ε, τώρα ξαναγύρισε και γίνεται πιο ευαποτερήσουσα. Οι παρεμβάσει του Σόιμπλε, ο οποίο λένε πιάνε δεν καθόλου το χρέο, απίστευτο δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε, ε, που δυσκολεύουν την κατάσταση. Ελπίζω, ξέρετε αυτό. Συνήθω γίνεται με τους ε, τοκογλίφους, δηλαδή με τους τοκογλίφους όσοι έχουν εμπλέξει με τοκογλίφους μου, μου έχουν διηγηθεί ότι όσο δίνεις τοκογλίφους τόσο περισσότερο ζητάνε. Ελπίζω αυτή η πρακτική να μην υιοθετηθεί και από τους δανειστές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει κάποιος τοκογλίφος ε, σε αυτή τη σχέση αυτοεννοείται. Εδώ αυτό που σα είπα. Οπότε, ότι το ο του απογλύφους δίνει κάποια πράγματα, ζητάνε όλα και περισσότερα. Υπάρχει μια πληστία δηλαδή. Ε, και λέω ότι ελπίζω να μην η αυτή, η τακτική του απογλύφου το να μην υιοθαγηθεί τελικώς από του. Ε, αυτή η τακτική μέχρι πριν από λίγο καιρό όπως την καταλογίζαμε εμείς ε, ε, η δική μας πλευρά την καταλογίζαμε στην πλευρά του Ταμείου Χθε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ότι ενδεχομένως αυτοί που δεν θέλουν να συζητήσουν για χρέος αυτοί να κολλάνε την αξιολόγηση Δεν είναι το Ταμείο αυτό που δεν θέλει να συζητήσει για χρέος ναι, ναι γι' αυτό ακριβώς λέω ότι υπάρχει μια ε, ε, τώρα ενώ στην αρχή μέχρι τώρα τα πράγματα έδειχαν, ήταν το ταμείο το οποίο υπέβαλε υπερβολικές πράγματα, είχε υπερβολικές απαιτήσει σε ό,τι αφορά την λιτότητα και την ευρυσιακά μέτρα και ενώ απλά με την Μεριακή μια αντίθεση μεταξύ του, του και του Μερολίνου αν αφέλετε. Αυτή τη στιγμή το Μερολίνο αρχίζει και παίρνει αποστάσεις από αυτή την ιστορία, εκμεταλλεύεται τι τέτοιες στάσεις του Τη συνέστηση του Ντούνο του στα θέματα τη ηλικότητα για να δώσει πιο λίγα στο χρέο. Ε, αυτή είναι η εικόνα. Ε, η κυρία Μέρκελ πρέπει κάποια στιγμή να, να αποφασίσει ότι και τι τις υποχρεώσει τη πρέπει να τηρεί και τα συμφωνηθέτα να επίση. Και όχι να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή και να επικοινωνείται με βάση τι δημοσκοπήσει. Δυστυχώ η κυρία Μέρκελ με τώρα δεν τα έχει αποδείξει αυτό. Δεν τα έχει αυτή η αποδείξει η ότι. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι αυτή η στιγμή που θα κλειφούν πάνω στο τραπέζι να βάλουν κάτι. Ε, θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο είναι το Brexit. Ε, δηλαδή ε, θεωρώ ότι πριν από το Brexit θα πρέπει να κλείσουμε τη συμφωνία. Ε, αν δεν την κλείσουμε θα, πλήσουν, θα πειράσουν αρνητικά και το δημοψήφισμα στην, στην, στην, στην Βρετανία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα το, το οποίο Πρέπει να αξιοποιήσει και η ελληνική πλευρά, δηλαδή δεν δε, δε θα ήταν κατώ για τους Βερκαλούς, δεν θα, δε θα, ε, δε θα ψήφιζαν υπέρ παραμονή, τη ε, της Βερκανίας, ανέβησαν πάλι μια, ένα ακόμα διέξοδο και χάος στην Ελλάδα. Αυτό είναι Ιούνιο ναι, προλά... <συλίξε> ναι, αντέχουμε, αντέχουμε να, να, να μην δώσουμε τα χέρια α, με, με, μέχρι το Πάσχα, να πάει δηλαδή, αυτό μετά το Πάσχα, να πάμε μαΐου Ιούνιο, αντέχουμε ως οικονομία και ως χώρα. Τι, τι εκτιμάτε, τι <συλίξε> <που> μαθαίνετε. <συλίξε> ε, εντάξει, τώρα αν πάει αρχές ε, Μαΐου, δεν και, δηλαδή οι γιατί χειρίες το Πάσχα είναι πρώτη, πρώτη Μαΐου, δεν είναι έτσι. <συλίξε> αν πάει τέσσερις Μαΐου, τώρα αυτό εννοώ. Δηλαδή ένα μήνα πριν από το δημοσίευμα. Αλλά πρέπει περίπου ένα μήνα να δημοσίευσουμε στην. Τώρα μιλάμε πάλι με τι μέρε. 4 Μαου να ξέρετε την πρώτη αργάσιμη, έχει μεταφερθεί και η αργία τη Πρωτομαγία. Δεν ξέρω πόσο προλαβαίνουμε να συμφωνήσουμε εκείνε τι μέρε. Ναι, ναι. Εντάξει, το Πάσχατο, το Ανθρώπου και οι Καθολικοί καθόλου δεν το συμπεριλαμβάνουν στον προγραμματισμό του, να ξέρετε. Και αυτό συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν έχουμε την μια μέρα αργία δηλαδή. Ε, Εκείνε τι μέρε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θε, δεν θεωρώ ότι θα να μπούμε σε αυτή την ιστορία του θρύνα, μια επανάληψη δηλαδή τη περσινή ε, ιστορία ε, με τη μέρα με τη μέρα κτλ. Πρέπει να δούμε το γενικό τοπίο. Το γενικό τοπίο είναι ότι έχουν, υπά, υπάρχει, υπάρχει μια συμφωνία το καλοκαίρι. Αυτή σε γενικέ γραμμέ έχει κινηθεί από την ελληνική πλευρά. Προσ, Γίνεται προσπάθεια να μην κινηθεί από την άλλη πλευρά και ελπίζω όλοι να καταλάβουν ότι αυτό δεν συμφέρει κανένα, διότι αν υπάρξει απόσανδροποίηση στην Ελλάδα, αυτό να έχει επιπτώσει σε όλη την Ευρώπη και στην εικόνα τη και στον πρέπει. Ήταν ο κύριος Κούλογλου, συγγνώμη που σας κόβω, αλλά είμαστε εκτός χρόνου διαφημίσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά.